Ξυπνώ και θέλω να, να, βγω στο και να, να βγω στο παζάρι να ψωνίσω και να την ερωτευτώ για δεύτερη φορά εκείνη τη μέρα. Να τη δω να γελά και να συζητήσουμε περπατώντας χέρι χέρι με τους δύσους αγκαλιά. Δηλαδή παραμάσχαμε.